Λοιπόν, Ελένη... Να αρχινίωμαι, λοιπόν, να κάνω μία μικρή παρουσίαση όπως θα βλέπετε και στο κείμενο που έχετε μπροστά σα και μοιράζεστε στην οθόνη ε, Ζου, είναι η Αλένη από τον Αγελίδη ε, Είναι αραμού Αραμούα Μένω εδώ ε, Είναι η παντρεφτά ε, Είμαι παντρεμένη εδώ Είναι η ε, έχα τέσσερα καμπζία και έχω τέσσερα παιδιά Μία Σάτη, μία κόρη Ταμαρούα, πένι 18 χρονού σε τσιζι ζει, τον Αλέξανδρε πένει 15 χρονού, τον Απόλλωνα παίρνει 11 χρονού, τσε το ψιμάζιμι, τον Λεωνίδα, το Μητσούτερε, παίρνει τσι χρονού. Μία κόρη λοιπόν, 18 χρονών και τρεις γιους, τον Αλέξανδρο που είναι 15, τον Απόλλωνα που είναι 10 και το ψιμάδι μου, το λέμε και στα νέα ελληνικά αυτό, τον Λεωνίδα που είναι 3 χρονών. Από σάμερε θα αρχινείομαι μαζί ένα μαξιού ταξίδι να νιουρίσουμε του τα παπουδιχά γρούσανά μου, τα τσακώνικα. Από σήμερα λοιπόν μαζί θα ξεκινήσουμε ένα μακρύ ταξίδι να γνωρίσουμε τις ομορφιές της προγονικής μας γλώσσας, της τσακώνικης. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καούρε κάνατε. Να αρχείομαι. Ένα μικρό διάλογο έγραψα για να, κάνετε τη... για να είναι η πρώτη σας επαφή με τη, με τη γλώσσα. Καλημέραντι, καλημέρα σου. Καλημέραντι, τσε σπία. Ε ζου καένι ερήνι αφεγγίαντι. Έν από τα σύνταχα με τα καμπζία τσε με το δουλείε τα τσελί. Κάνα έσι τσε να τσάχερε. Τσε τα ίδια από τα σύνταχα. Ως τα αργά εν τσαχουμένα. Πότε θα μόλερε τα να κύο με καφούτσι να σαλίωμε, Έα θα χαρίτσι αμάτιμη να ντοράει. Θα μόλου μια τσουρακά, να λύερε πρεσά χερεκίσματα από νύου τα μάτιντι. Θα νιαλίου Εχερίμα πιντοράκα. Τσεζού έντζε το καλέ έδαρι; Ούρακα τσε βοητά. Αυτό ήταν το μικρό μα διάλογο. Ε, σκέφτηκα να το διαβάσω όλο μαζί και να μην κάνω μετάφραση να, να είναι στο επόμενο βήμα η μετάφραση Να σας το διαβάσω άλλη μια φορά και να σας λέω λοιπόν λέξη-λέξη Θα δούμε και παρακάτω το λεξιλογιό μας Καλημέρα αντι καλημέρα τι κάνεις Απευθύνουμε σε γυναίκα Αν απευθυνόμουν σε έναν άντρα θα έλεγα καλημέρα αντι Τι κάνεις αλλά αλλάζει η κατάληξη. Τα τσακώνικα έχουνε άλλη κατάληξη, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Θα το δούμε. Ε ζουκα ένι Ειρήνη, εγώ καλά είμαι Ειρήνη, αφενγκίαντι, η αφεντιά σου. Ένι τσαχουμένα από τα σύνταχα, τρέχω από το πρωί. Με τα καμπζία, με τα παιδιά, τσε με του δουλείε τα τσελή και με τις δουλειές του σπιτιού. Κάνα εσύ, καλά να είσαι, τσε να τσάχερε και να τρέχεις. Τσε ζού τα ίδια από τα σύνταχα και εγώ τα ίδια από το πρωί, ώστε αργά έλει τσαχουμένα, μέχρι το βράδυ τρέχω. Πότε θα μόλερε ταντζέαμι να κείομαι καφούτσι τσε να σαλίωμε, πότε θα έρθεις στο σπίτι μου να πιούμε καφεδάκι και να τα πούμε. Εα! Θα χαρίτσε αμάτιμη να ντοράει. Έλα, θα χαρί και η μητέρα μου να σε δει. Θα μόλου μια τσουρακά. Θα έρθω μια Κυριακή. Να λύερε πρεσά κείσματα από νίου τα μάτιντι. Να πεις πολλά χαιρετίσματα από εμένα στη μητέρα σου. Θα νιαλίου. Θα τις πω. Εχερίμα πιντοράκα. Χάρηκα που σε είδα. Τσεζού κι εγώ. Έντσε το καλέδαρι, Πήγαινε στο καλό τώρα ούρακα τσεβογήτα, όρα καλή και ευλογημένη. Αυτό ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε σε κάποιους βατό ή τελείως ακατανόητο. Έχει αρκετές λέξεις που μας θυμίζουν mm. κάτι από την Νέα Ελληνική. Εκείνο που ίσως κάνει αμέσως εντύπωση είναι εκείνο το «Πότε θα μόλερε, θα μόλου» και σε όλους μας έρχεται αυτό το «Μολόν Λαβέ» του Λεωνίδα. Γιατί mm. πρόκειται, ναι, είναι μία λέξη, η οποία είναι ζωντανή στη διάλεκτό μας και είναι βέβαια ο τύπος μίας μετοχής αορίστου. Το ρήμα ήταν το ρήμα βλόσκο που θα πει έρχομαι. Η μετοχή αορίστου αυτού του ρήματος ήταν το μολόν. Αυτό ήδη στην αρχαία εποχή, αυτό το ρήμα και η τύποι του ήταν γλώσιμα. Δηλαδή ήταν μία λέξη που δεν υπήρχε στην καθημερινή ομιλία. Αλλά συναντιόταν μόνο από τους ποιητές στην, στην, στην, στην, στην λογοτεχνία, στην ποιήση. Στη τζακόνητη... τον άκουσα το ποιητή, τον αορίστο συγγνώμη, δεν τον άκουσα. Ε, το ρήμα ήταν βλόσκο, που θα πει έρχομαι. <χ> και το μολόν ήταν μετοχή αορίστου αυτού του ρήματος. Το μολόν, αυτό το περιβόητο μολόν λαβέ. Mm. Ε, come and get it. Λοιπόν... Ε, να πάμε λίγο και στη, να δείτε το λεξιλόγιο για να δείτε τις λέξεις μας πιο αναλυτικά κάπως. Καλημέρα D είναι καλημέρα σου. Αυτό το D είναι ο αδύναμος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας ΕΣΥ στην αιτιατική. Το λέω πιο κάτω, ο αδύναμος τύπος του δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού της προσωπικής αντωνυμίας εζού που θα πει εγώ. Δεν θα πούμε περισσότερα τώρα για πρώτο μάθημα, σιγά σιγά. Αφαιγίατη ή αφαιδιά σου. Έντσαχουμένα. Ναι, μι... ναι, Τουρκική λέξη είναι εδώ. Ορίστε. <laughs> Τουρκική λέξη. Αφαιγίατη δη... είναι <laughs> ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. <laughs> δεν, δεν το συζητώ ότι υπάρχουν. <laughs> η γλώσσα είναι ζωντανό πράγμα. Δανείζεται και αποβάλλει ό,τι τη αρέσει και δηλαδή ό,τι δεν δηλαδή έχει. Η γλώσσα σου ήταν πολύ απομονωμένη και γι' αυτό έχει κρατήσει τόσα αρχαία στοιχεία, γιατί αν δεν είχε αυτή την απομόνωση που είχε, ε, βέβαια, και δεν θα είχε το ίδιο, δεν είχε πλούτο την η ελληνιστική. Έχει πλούτο αρχαίων λέξεων και θα, θα, θα τα δούμε θα τα δούμε σιγά σιγά όλα. Ενιτσαχουμένα είναι θηλυκό, είναι ρήμα, τρέχω, είναι πώς θα, θα μπορούσε να είναι η περιφραστική συζυγία πώς λένε οι Άγγλοι το I am Going, εγώ ή μη πηγαίνων, έτσι, Έτσι εκφέρεται λοιπόν στην τσακώνικη και τα, όλα τα ρήματα εκφέρονται με την περιφραστική συζυγία. Ολόκληρο ο τύπο είναι εζού, εγώ, ένι τσαχουμένα, εγώ τρέχω. Ένι τσαχούμενα είναι το αρσενικό και το ουδέτερο. Σύνταχα το πρωί. καμπζία τα παιδιά. Είναι ονομαστική ενικού το καμπζί, γενική του Καμζίου. Και γενική πληθυντικού του Καμζίωνη, γενική πληθυντικού των παιδιών. Έτσι, είναι τα Καμζία του Καμζίου των παιδιών. Και καπλιέ αυτό αυτό, και αυτό πρέπει να είναι τύπος από το ιδίωμα της προποντίδας. Α, από το ιδίωμα της Προποντίδας, το οποίο σήμερα είναι πλέον ε, χαμένο, οριστικά. Α, ναι. ε, έχουμε τρία ιδιώματα στη διάλεκτο. Το ιδίωμα <σκοί> του Πραστού Λεωνιδίου, το ιδίωμα ναι. της καστάνιτσας και της ίτενας και το ιδίωμα <σκοί> της Προποντίδας. Ο <σκοί> τελευταίος τσάκωνας ομιλητής του ιδιώματος της Προποντίδας <σκοί> απεβίωσε <σκοί> το 1981. Αυτά τα <σκοί> δύο, ναι, αυτοί ήταν πρόσφυγες μετά το 1922 και καταστάθηκαν στο χιονάτο Καστοριάς, νομίζω, και στο, στο, στην Κοζάνη, στα Σέρβια, στα Σέρβια της Κοζάνης και στο χιονάτο της Καστοριάς. Ήτανε τα χωριά, ήταν οι απικίες Βάτικα και Χαβουτσί στην Προποντίδα, τσακονοχώρια, τα οποία με την ε, μικρασιατική καταστροφή, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην ε, Μακεδονία και εγκαταστάθηκαν και όπως καταλαβαίνετε εκεί, Προσπαθούσαν να επιβιώσουν με τον τόπιο στοιχείο και, λογικό είναι, κάποια στιγμή απόλεσαν τη, τη γλωσσομάθεια, τη, τη, τη, τη γνώση της τσακωνικής. Είναι η εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να πάει ενάντια στην εξέλιξη. Τα τσελή, ο τύπος αυτός, είναι γενική. Ε, είναι του σπιτιού. Είναι ατσέα. Ατσέα είναι το... Ουσιαστικό μα που είναι το σπίτι. πληθυντικός η τσέλε. Γενική yeah. πληθυντικό του τσέλε. Γενική ενικού τα τσελή. That's θα, that's δούμε, θα δούμε πολλές γενικέ σε επόμενα μαθήματα γιατί είναι χαρακτηριστικέ. Τα αργά το βράδυ. Αργακινά είναι η βραδιά. That's Και ευχή καργακινά, καλό βράδυ ή καλά ναργάν, αργάν. Καλησπέρα σα. Έτσι. Να κύομαι, να πιούμε. Υποτακτική εδώ, αορίστου, του κίνουρ ένι πίνο. Εζου ένι κίνου, εγώ πίνο. Να σαλίωμε, να τα πούμε. Να αλύερε, να πει. Θάνια λίγου, θα, θα τη πω. Βλέπετε αυτό το... το σημαδάκι που έχω κάτω από το λάμδα. Είναι ένα λάμδα υπεροϊκό. Ε, ναι, λέμε. Ελία. Είναι, δεν είναι υπογεγραμμένη. Όχι. Όχι. Όχι. Είναι υπογεγραμμένη μοιάζει. Ναι. Μοιάζει. Ναι, ναι. Είναι, ναι. Μια τελίτσα είναι. Μια τελίτσα είναι. Και είναι το λάμδα το υπεροϊκό. Να σας ρωτήσω κάτι που βλέπω, φαράθυρο. Ναι. Ε, βλέπω ότι υπάρχει το ητα και το ητα το προφέρεται η. Έτσι. Θαναλίου. Εκεί, εκεί που λέτε θα τις, θα τις πω θα Φανιαλίου φανιαλί. ή ε, βλέπω προχωρά ή Έτσι και όχι Α Γιατί τα δωρικά το είτα το προφανούν Α Στη συγκεκριμένη <σομίως> λέξη Είναι ΙΤΑ Είναι ΙΤΑ ε, ε, Εκεί που <σομίως> αλλάζει Στις λέξεις που έχει, έχει Αντικατασταθεί Το ιονικό ΙΤΑ Με το δωρικό Α Είναι η μύτηρ που έλεγαν οι Μητυρ, Αθηναίοι, εμεί λέμε αμάτη. Αμάτη. Αμάτη. Η μύτηρ αμάτη. Η μέρα, η μαρ, η εμεί λέμε αμέρα. -μέρα. Αμέρα. αμέρα. αμέρα. αμέρα. Ε, το μήλον, πώς είναι το μήλο, εμεί λέμε το μάλι. <συσκάς> το μάλι <συσκάς> <συσκάς> με πληθυντικό. Ε, τα μάβα είναι ανώμαλος ο Αφήστε τα για αργότερα, λίγο, μη σας με πολλά τώρα. Mm. Αλλά ναι, είναι. όντως η αντικατάσταση του Ιωνικού Ιτα με το δωρικό Άλφα συμβαίνει σε πολλές λέξεις, θα το δούμε στην πορεία και, αν... και όσες φορές το είναι. συναντάμε θα το, θα το λέμε. Αυτό το, σου, αυτό το σου με το απόστοφο ή ΣΥ με το Ι είναι ο αδύνατος τύπος του τρίτου προσώπου στον πληθυντικό αριθμό της προσωπικής αντωνυμίας «Εγώ». Mm. Κρατήστε το σαν τύπο, μην παιδεύετε το κεφάλι σας τώρα με πολλά, θα τα δούμε, θα τα δούμε με λεπτομέρειες στα επόμενα μαθήματα. Δεν μπορούν όλα να υποθούν με την πρώτη. Mm. Και αυτό το νη. και νη, ο αδύνατος τύπος τρίτου προσώπου, ενικού αριθμού της προσωπικής αντωνυμίας «Εγώ». Βλέπετε «θα νιαλίου, θα τις πω» θανιαλίου θανιαλίου θα, θα, θα τις πω να αλίερε να πεις να σαλίωμε θα τα πούμε να τα πούμε μάλλον λοιπόν και πάμε και στο θα μόλερε θα μόλου θα έρθεις θα έρθω είναι μέλλον Μόλε. του ρήματος παρίου ενι εζού ενι παρίου εγώ έρχομαι Εζου... το ενι το έχω παρατηρήσει σε πάρα πολύ τι σημαίνει ακριβώς είμαι είναι είναι, είναι το, το βοηθητικό ρήμα είμαι. είναι. Έτσι ζου ναι, ένι, ναι. εκιου έσι, ναι, ναι, ναι. ένι, αυτός είναι. Νομίζω το έχω πιο κάτω, ναι, να το, θα τα δούμε, θα τα δούμε πιο κάτω. Α, α, μάλιστα, λοιπόν, ναι, ναι. εχερήμα χάρηκα, είναι αόριστος του χερούμενερ ένι, μάλιστα. χαίρομαι. Και βάζω μάλιστα. δίπλα ότι το, το, στο αρχείο του οικονόμου το 1833, βλέπουμε σε μια επιστολή, εμαθήκα τον ερχομόντιτς εχερήμα. Έμαθα τον ερχομό σου και χάρηκα. Το γράφω εδώ γιατί Έχει πολλές ήδη. φορές σήμερα ε, μπορεί να είναι και λάθος η δική μου τοποθέτηση. Όταν πεις εχερίμα σου λένε λάθος το λες, είναι χαρήκα. χάρικα, χαρήκα. Mm. Ε, είναι αληθές ότι να μιλήσω για τον πατέρα μου ο οποίο είναι 76 ετών σήμερα, δεν, δεν θέλει να τα μιλάει, δηλαδή, ενώ του ζητώ με πάθος να μιλάει στα παιδιά μου, δεν θέλει να τα μιλάει και πολλές φορές μπορεί να πω μια λέξη την οποία την έχω δει από αυτά τα, τα αρχεία τα τόσο παλιά που έχουν τη γνήσια τσακώνικη μέσα και σου λέει δεν λέγεται έτσι ε, και μου αρέσει να κρατάω τους αρχαίους τύπους δηλαδή <Και> υπάρχουν επιστολές του 1833 36 που κάνουν παράπονα Κάποιοι τσάκωνε εδώ, δάσκαλοι, γράφουν μία επιστολή σαν τους που είναι ιερέας στον Ναύπλιο. Και λέει, τι κρίμα σήμερα στα τσακώνικα, απλοποιούνται από τους νέους που φεύγουν εκτός τσακονιάς να σπουδάσουν και όταν επιστρέφουν στη γενέτηρα, ε, χρησιμοποιούν νεοελληνικές καταλήξεις στα τσακώνικα ρήματα. Και πολύ φοβάμαι ότι η γλώσσα μας θα αλλοιωθεί. Φανταστείτε, το 1836 κάποιος τσάκωνας δάσκαλος εδώ είχε αυτή την αγωνία για το πώς η γλώσσα μπορεί να λοιωθεί όταν μπαίνουν στοιχεία νεοελληνικά. Βέβαια αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί κανείς να το αποτρέψει γιατί αυτή είναι η εξέλιξη και η γλώσσα είναι ζωντανό αντικείμενο. Και είναι κάτι που μέρα με τη μέρα και σε βάθος χρόνου δεν φαίνεται αυτό, μάλλον σε βάθος χρόνου φαίνεται, αλλά μέρα με τη μέρα όταν γίνεται αυτή η αλλαγή δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που την κάνουν οι ίδιοι που κάνουν την αλλαγή δεν το καταλαβαίνουν το... δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε τι εννοώ Ότι... εκος το καταλαβαίνω σε βάθος ε... χρόνου ε... φαίνεται ε... η αλλαγή ε... αυτοί που την κάνουν η ίδιοι την αλλαγή δεν του καταλαβαίνουν ε... και πολλά Είτε, αυτό που έχει πέσει παίξει ναι. ναι, ναι είναι τα media, τα media που έχουν χαλάσει πολύ τις τοπικέ σας διαλέκτους. Η... Γιατί θα έπρεπε, θα έπρεπε, έπρεπε το εξωτερικό, ε, κάθε περιοχή, ε, έχει δικο, δική της τηλεόραση. Α, ε... Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Ένα από τα οράματά μου είναι να δημιουργηθεί Α. ένα κανάλι, ένας Α. ραδιοφωνικός Α. πομπός που από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα να, μιλάμε ναι, ναι. τσακώνικα, δηλαδή θα έχει τσακώνικα τραγούδια, τσακόνικες εκπομπές, ναι, ναι. να μιλάνε οι, οι ηλικιωμένοι που αυτοί, αυτούς πρέπει να φέρουμε εδώ να μιλησουν γιατί δυστυχώς εμένα η τσακόνικη δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, θα το ήθελα πάρα πολύ, την έχω αγαπήσει καλύτερα <laughs> από τη μητρική μου Είμαι τσακώνα από τη μεριά του πατέρα μου, η μητέρα μου ήταν από τη ΣΥΡΟ, από τις Κυκλάδες αλλά ήταν πιο τσακώνα από τις τσακώνες ε... και μπορώ να πω ότι η δική της προτροπή στον πατέρα μου να μας μιλήσει τσακώνικα ήταν αυτή που μου έδωσε και το... τα πρώτα ερεθίσματα στη γλώσσα. Ε... Δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, θα το ήθελα πάρα πολύ να είναι. Αλλά σας λέω, το φαινόμενο, με... Εγώ... το πρώτο μου παιδί το απέκτησα στα 25 μου. Παρακαλούσα και τα πεθερικά μου και τον πατέρα μου να μιλάνε τσακώνικα στο παιδί και δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Mm. <Σ> <Σ> ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί μπορεί να μιλάω μέχρι το πρωί. Πι, πι, ντοράκα. Εδώ έχουμε αυτό το δασινόμενο, το πι, το κάπα, το πι, το τάφ. σε πολλές λέξεις δασύνονται στην τζακωνική. Είναι, ένα, είναι σαν να έχει ένα φου μέσα, το πι, πι ντοράκα. Που, σε είδα. Οράκα είναι αόριστο του... Εζού έννοι, βλέπω. Οράκα. Οράκα. Ορίστε. Έκανε κάποιος, κάποιο κάποια ερώτηση. Α, είναι κάποιο. Έντζε το, ναι. το καλέ. Πήγαινε στο καλό. καλό. Πήγαινε στο Εντζε καλό. Έντζε το καλέ. Ε, όταν όταν ε, δασύνεται αυτό το το, Δηλώνει κίνηση προσκάπου. κάπου. Έντζε τόκαλε, πήγαινε στο καλο. Oh, Όταν δεν δασύνεται, είναι το οριστικό μας άρθρο. Λέμε το πουλί, το καμπζί το τραπέζι. Mm. Όταν δασύνεται, δηλώνει κίνηση προσκαπου κάπου. Ε, yeah. Εζου ένι έγκα, εγώ πηγαίνω τον αγελίδι, στο λεονίδιο, έτσι. Είναι προ... Το έντζε. Είναι προστακτική ενεστώτα του έγκουρε ένι πηγαίνω εζού ενι έγκου εγώ πηγαίνω Έδαρι Έδαρη, τωρα Ούρα βοητά, μια ευχή ωραιότατη ευχή ώρα καλή και ευλογημένη αυτά <laughs> mm? Ούρα κατσεβογιτά Ούρα κατσεβογιτά Τσέ. τε τε βογιτά Ούρα κα τσε βογητά. Είναι το και. Είναι ο συμπλεκτικός σύνδεσμος και. κουρακά τσε βογητά. Ουρακα τσε βογητά. Ναι. Και πάμε στο εζουένι, ε, το βοηθικό ρήμα είμαι. Έχω μόνη τη την ε, προσωπική αντωνυμία και μαζί με το βοηθητικό ρήμα είμαι. Εζουένι, εγώ είμαι. Εκιού εσύ εσύ είσαι. Έντενι, ενι, αυτός είναι εντανι, ενι, αυτή είναι ενγινι, ενι, αυτό είναι ενι, εμε, εμείς είμαστε εμού, έτε εδώ έχει γίνει ένα λάθος είναι ο δαίμον του τυπογραφείου αυτό το τάφ είναι δασινόμενο παίρνει μια δασία εμού, έτε σαν να έχει ένα θου. Σαν να έχει μέσα ένα θου, εμού έ εσείς είσαστε. Έντεοι mm είναι, -hmm. mm -hmm. αυτή είναι, έντεοι είναι, αυτές είναι, ένταοι είναι, αυτά είναι. Αυτή είναι το βοηθητικό μα ρήμα, εγώ είμαι, αυτό. Mm -hmm. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, βεβαίω. Ε, χρειάζεται να κατάμε σημειώσει ή ό... Όλα αυτά θα ανεβούνε στην πλατφόρμα, όλα, αυτά θα στην πλατφόρμα. όλα αυτά θα στην πλατφόρμα. Το μόνο αν εσείς, την ώρα που είπα εγώ τώρα αυτή την παρατήρηση ότι το εμουέθε -E -E θέλει μία αδασία, αν έχετε μπροστά σας κάποιο χαρτί, ένα πρόχειρο, το διορθώνω, το γράφετε. Mm. Mm. Και για να κάνουμε... Κάτι. Ναι, ναι, ναι, βεβαίω. Είμαι ο Γιώργος. Ε, είχα παρακολουθήσει πέρσι στον Αγία κάποια μαθήματα. Ωραία. Ε, και θυμάμαι ότι στο τρίτο ενικό, όπως έχετε κάνει... Μπορείτε να κατεβάσετε λίγο. Ναι, ναι. ναι. Ε, το εν, στο τρίτο ενικό όταν είναι αυτός, αυτή, αυτό... Έχει, δα, έχετε λίτσα. Ναι. Ε, εντάξει, και ναι. προφέραμε είναι... και κάπως διαφορετικά, θυμάμαι. Ο δαίμων του υπογραφείου. Αυτό, το, αυτό το κάπως διαφορετικά, ναι, όντω, Όπως το, το τόνισα επίτηδες, ότι δεν είναι η μητρική μου γλώσσα η ή και πολλές φορές δεν μπορώ να πω ότι έχω αυτή τη γνήσια, την προφορά που θα βρεις σε έναν πραστιώτη, έναν αγιαντριώτη ναι. που είναι ίσως, είναι, ίσως είναι και ηλικία. Ναι, ε, Καλό θα είναι κάποια στιγμή να μπουν στη πλατφόρμα μας και οι που έχουμε μαθητές από τον Τυρό οι οποίοι έχουν πραγματικά πολύ καλή προφορά γιατί εκεί ακόμα τα κρατάνε ζωντανά και τα παιδιά μεγαλώνουν με του παππούδε και έχουν καθημερινά ακούσματα. Αυτό είναι λίγο τυπο. Ναι, βέβαια. Υπάρχει διαφορά, συγγνώμη για τη διαφορά. Ναι. Υπάρχει διαφορά στο πώ μιλάνε από χωριό σε χωριό. Δηλαδή, ε, Λεωνίδιο με Μέλανα έχει τεράστια διαφορά. Ε, στο Λεωνίδιο μέσα το πώ μιλάει ένα άτος με μια γυναίκα πάλι έχει τεράστια διαφορά. Αυτές. Okay. Ε, θα βρείτε από χωριό σε χωριό θα βρείτε διαφορέ. Όπω διαφορές, όπως και εσύ, από τον θα βρει διαφορέ αρκετέ την προφορά. Ε, η βασική ιδέα είναι το θέμα να μείνει. <laughs> <laughs> Κάλα, ναι, εντάξει. Καλά μία λεπτομέρεια αυτό ίσως, ναι. Ε, ε... Όπως και μία άλλη ετός ισογικών λεπτομέρεια, για πολλούς δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά έχει γίνει άπειρη κουβέντα εδώ πέρα, είναι αν στα μαθήματα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα συμβολάκια αυτά ή όχι. Ε, οι περισσότεροι τίνουν προ το όχι. Να μην καταργηθούν μεν, Εντάξει, αλλά στα μαθήματα να μην χρησιμοποιούνται γιατί κάνουν πολύ δύσκολη τη μάθηση. Γι αυτό... ε, είναι βασικά όμω. Ε, ε, είναι, είναι υπάρχουν και οι δύο απόψει. Οπότε βασικά. αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κροβατούμε κάπου στη μέση. Εντάξει. Είναι βασικά γιατί θα σα θα πω τώρα ένα παράδειγμα. Το χιούκο, το χιούκο είναι η μύτη. Το σούκο είναι το σίκο. Γράφονται το ίδιο. Αν δεν βάλει το σημαδάκι, βλέπει την ίδια λέξη. Αν δεν βάλει το σημάδι. Είναι η ίδια λέξη. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να διαβάσεις «Χιούκο» από το να πεις «σούκο». Είναι, είναι, οπότε έχουνε, δηλαδή για να, για να υπάρχουνε, έχουνε μια... Ε, έχουνε. Έχουνε. Έδωσουν, έχουνε. Απλά κάνουμε το δύσκολο τη ζωή μα. Αλλιώς θα σίγουρα. <laughs> σίγουρα. δεν <laughs> <Σίγουρα. laughs> είναι. Ε, το σίγουρα. σίγουρα. το ρήμα... Κράδου σημαίνει ε, κράζω, κατα... ναι, και κράντου με το κάπαδασ σημαίνει σπάζω. Οπότε είναι πολλά που τα βλέπει, γράφονται, είναι ο ίδιο γραμματικά τύπο, αλλά με το συγκεκριμένο τονικό σύμβολο αλλάζει εντελώ η σημασία του ή αυτό που είπε ο Γιώργος, Γιώργο δεν είπαμε, από τον Άγιο Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είπες Γιώργο, το πρώτο πρόσωπο... το είναι η μεγάλη δεν Το πρώτο ας πούμε. Το πρώτο πρόσωπο που είναι το ή ουρανικό δεν παίρνει αυτό το σημαδάκι. Το τρίτο πρόσωπο που είναι υπεροϊκό και παίρνει αυτό το σημαδάκι, πάντοτε ξεχωρίζεις, δηλαδή βλέπεις κάποιος που το βλέπει και οπτικά ένα κείμενο... Ξέρει ότι έχουμε πρώτο πρόσωπο, εάν δει το νη το, το ουραϊκό, και ξέρει ότι έχουμε τρίτο πρόσωπο, αν δει το σημαδάκι, είναι το νη το υπεροϊκό. Ε, έχει επομένως τη, τη, τη, τη σημασία του. Απλά η, υπάρχει μια άλλη ομάδα πάλι, υπάρχει μια άλλη ομάδα, που λέει να μην γράφονται τα σύμβολα, αλλά να γράφεται η προφορά. Και αυτό πάλι είναι λίγο... Δηλαδή, εκεί που σας είπα για το έτε ότι είναι δασυνόμενο, το Β πληθυντικό πρόσωπο, να γράφουμε τα θ. Να μην γράφουμε το έτε και το τονικό σύμβολο να γράφουμε τα θ. Αυτό πάλι θα έφερνε μία άλλη οπτική, μία άλλη... άλλη ορθογραφία εντελώς. Εντάξει. Δηλαδή αντί να πεις κάρα που είναι η φωτιά και δασίνεται εκείνο το κάπα, να γράψεις κάπα χου Άλφα ρο άλφα. Τώρα, εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος. Ε, α αποφασίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα. <laughs> ας, αποφασίσει, ας αποφασίσουν οι επιστήμονες τι θα, τι θα γίνεται. Λοιπόν, εζού αψελέ. Τι, τι ενδιάμεσα ποιο είναι το βοηθητικό μας ρήμα. Για να πούμε ότι εγώ είμαι ψιλός. Εζου ΕΝΙ Σα έβαλε σας εβαλ εύκολα, δν. Εκού εζού εζού αψελέ εγω είμαι ψηλό. ψιλός. Εζού ένι αψελέ ενάξ. Μσ. Εκού καλέ Εκιού έσει καλέ νά το και το άλλο το, έντενι, έντενι, ένι, θυμουτέ. Γιώργο, ναι. θα ήθελες να μας το πεις εσύ με την προφορά αυτή, τη, εσύ ζεις στον Άγιο Ανδρέα. Όχι, ε... εγώ είμαι από το Άστρος, Α. αλλά παρακολουθούσε τον Άγιο Ανδρέα πέρσι. Α, μάλιστα. Ε, ε, ε, θα ήθελες να το διαβάσεις και να ε, μας πεις και το από ε, κάτω. Ένι, ε, ε, ε, λέγεται ένι. Ε, Κάπως έτσι Συνεύσει. το λένε, να καλά. Θυμουτέ. <συνεύσει> ναι. Έλληνι, ένι. Τραβάνε κάπως τον ή. Τον ή. Τον ένι. Δεν είναι ένι. Ένι. <συνεύσε> ένι <εν, νι. συνεύσει> Θυμουτέ. <Θυνεύσει> αυτό ε, θα πει είναι θυμωμένο. Ετσι. Αυτό μας λέει τώρα. Αυτό είναι θυμωμένο. Έντανι. Ένι. Κουβάνα. Έντανι. Ένι. Κουβάνα. Που θα πει Αυτή είναι μαύρη. Αυτή είναι μαύρη. Okay. Ε, και να πάρω για λίγο την ευκαιρία να πω αυτό το κουβάνα. Μπορεί να σα κάνει να σα ακούγεται περίεργο. Κι όμως είναι μία ωραιότατη μυκηναϊκή λέξη που επιβιώνει στον Όμηρο και μας έρχεται στην τσακώνικη διάλεκτο όπως είναι από εκείνα τα πολύ πολύ παλιά αρχαία χρόνια. Είναι η λέξη κουβανό που σημαίνει κιανούς. Είναι ο βαθύς μπλε. Εχθές αν πηγαίνατε στη θάλασσα ήταν βαθύ, βαθύ μπλε χρώμα που έχει την... μοιάζει και για λίγο μαύρο. Στην τζακόνικη διάλεκτο το «κουβάνε», «ο κουβάνε», «α ακουβάνα, είναι «ο μαύρος», «η μαύρη», «το μαύρο». Είναι η λέξη που ε, στα νέα ελληνικά βέβαια το «κιανούς» είναι «ο βαθύς μπλε», «ο βαθύς μπλε». Mm. Αυτό το σκούρο, το πολύ σκούρο, σκοτεινό μπλε χρώμα. Είναι μια mm. ωραιότατη μικυναϊκή λέξη που έχει επιβιώσει στον όμηρο και έχει μείνει στη γλώσσα μας την τζακόνικη. Με αυτή τη σημασία, σημαίνει ο μαύρο. Και κάποια στιγμή, όταν α, θα ζητήσω από τον α, Γιάννη να τα, τα mail, αν θέλετε και επιθυμείτε, να σα στείλω ένα κομμάτι από την ηλιάδα του Ομύρου <σομίρου> με αυτή τη λεξούλα. Εκεί στο στη, κείμενο. Αυτό. Ναι, ναι. Με... Όπω. Ένα κομμάτι του Ομοίρου με τι... Από αυτή τη λέξη, με το... που επιβεβαιώνει τέλο πάντων ότι η σημασία της λέξεις αυτή σε εκείνα τα χρόνια ήταν το, σκο... το μαύρο. έτσι; Μάσα. Όπως πολλές λέξεις που υπάρχουν στην τζακωνική και τις γνωρίζουμε από την γραμμική γραφή β, είναι ίδιες και απαράλλακτες. Άλλο ένα παράδειγμα σάτεσε, με λατινικά γράμματα, ξέρετε πως την έχουν αποκρυπτογραφήσει την ε, γραμμική γραφή β. Σάτσι ναι. ε, στα τσακόνικα σημαίνει το εφέτος. εφέτος, αυτή η χρονιά. Σάτεσε είχε την ίδια ακριβώς σημασία εκείνη την εποχή. Καλά το μάται, μάτι δεν το συζητώ η μητέρα, το ήλιο... Ο Ιζέ που λέμε στα τσακόνικα, ο γιος και άλλε, και άλλε πολλέ. <laughs> Τώρα αυτέ μου έρχονται στο, στο μυαλό. Λοιπόν, έγινε ένι λεκό. Αυτό είναι λευκό. Αυτό είναι άσπρο. Λευκό, άσπρο. Έγινε ένι λεκό. Αυτό είναι λευκό, αστρο. Ενι έμε, θίλη. Εμείς είμαστε φίλοι. Υπάρχει mm. και άλλη λέξη γι' αυτό, είναι ο κολέγα, ο φίλος, αλλά έχει, έχει επιρροή από την φραγκοκρατούμενη τσακονιά. Είναι πιο σύνηθες στο ιδίωμα της σύντενας και της καστάνιτσας. Το λένε βέβαια και, στη, το λένε και στην, στον Πραστό και στο Λεωνίδιο. Έχει βέβαια και τη σημασία επίσης του εραστή, ο κολέγα. Ε, ζάτσε να αρέσει τον κολέγα σοι, πήγε να βρει τον, τον φίλο της. Ε, θα τα δούμε με λέξεις πολύ πλούσια η τσακονική. Εμού e, έτε αψελί εσείς είστε ψηλή εμού έθε αψηλή εσείς είστε ψηλή Έντει yeah. είναι ατσίπι αυτή είναι άνδρες και εδώ ε, λάθος δεν έχει μπει mm. το σημαδάκι mm. και γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία <laughs> πάνω από το σίγμα υπάρχει <laughs> ένα ένα νι πάνω από το σύγμα <laughs> υπάρχει ένα νι Έντει oh. είναι ατσίπι αυτή είναι Ανδρας, ετσι; λέμε ο άτσοπο, ο άτσοπο είναι ο άνδρας, ο άνθρωπο είναι ο άνθρωπος, ετσι; Ο άτσοπο, ο άτσοπο είναι ο άνδρας, ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Ένται είναι γυναίκες, αυτές είναι γυναίκες, ναι, και ένται είναι καμπζία, αυτά είναι παιδιά. Με λίγη εξάσκηση, ε, εδώ έχουμε δημιουργήσει μια τσακονοπαρέα, συναντιόμαστε στα καφενεία, το έχουμε κάνει ε, μόδα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Το έχουμε κάνει μόδα, ναι, στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι. Οπότε και εμείς αρχίσαμε να δηλώνουμε όπου βρισκόμαστε, ότι είμαστε τσάκονες. Και, κανένα και κανένα. έχουμε κανένα. φτιάξει μία παρέα και συναντιόμαστε κάθε φορά σε διαφορετικό καφενείο του χωριού. Και στην αρχή είμαστε 4-5 και μετά γινόμαστε 8 και 10 και μιλάμε τσακόνικα. Και γίνονται και λάθη και δεν πειράζει και το λέω πάντοτε σε αυτούς που προσπαθούν να μιλήσουν ότι αν δεν κάνεις λάθος δεν θα μάθεις. ναι. Και ε. γίνεται μετά στο τέλος γινόμαστε όλοι μια παρέα και λέμε και κανα τραγούδι στο τέλος <σφίλοι> στην ζακονική. <σφίλοι> <σφίλοι> Πολύ σημαντικό. Αυτά. Ε... Νομίζω εσύ εσύ εσύ, ότι στο... εγώ ζω στο Λεονίδιο. Ναι, είμαι μόνιμο μου Λεωνιδίου. Ε, συν... Συνειδητά. <σφίλοι> Πόσο, <σίλωσαι> πόσο άτομα είμαστε αυτή τη στιγμή θα αφήσουμε. Πόσ έχουν ε, στην πλατφόρμα μα γιατί είναι προ. Ε. Ε, αυτή τη στιγμή το βλέπετε 2, 2, 4, 6, 8, 9 άτομα. 9 <σίλωσαι> άτομα. Ανάτοπρο. <σίλωσαι> 9 ε, άτομα είστε μέσα από τα 38 που έχετε δηλώσει συμμετοχή. <σίλωσαι> ε, το ποσοστό είναι και τόσο καλό. Καλό θα ήταν να πούμε ο καθένα μα ε, πώ μα λένε και από πού είμαστε, έτσι για να πάρουμε μια ε, ιδέα που τη παρέα στη φωτεινή. Ναι, mm -hmm. ε, Ζω έννοια λένε Αλένι, έννοια από τον Αγελίδη. Ε, εγώ είμαι η Ελένη και είμαι από το Λεωνίδιο. Mm -hmm. <laughs> Λοιπόν, Χριστιάνα, ε, θα με βοηθήσει Γιατί δεν τα ξέρω πολύ καλά; Εζού, ε, ε, εζού Εζού Χριστιάνα; Α, Α Χριστιάνα, το δωρικό Αλφά ε; Α Χριστιάνα; okay. ε, Οκι, Α Χριστιάνα; και είμαι; Τε, είναι; Από; Παράλιο από το παράλληλο Από το παράλληλο άστρος, μάλιστα. Ο στράτος. Ζουένι α, αστράκι. Όχι δεν. Ναι. όχι, όχι. Ο, το αρσενικό παραμένει ο. το ζουένι κάπου όμως στο στράτι. Ζουένι ο στράτη. Ε, ζουένι ο, στράτη. Ε, ζουένι, ο στράτη. ναι. Τσε από... Από τα φόρα. Ένα από τα χώρα, ναι όρκομοι, <laughs> ναι. Από τα χώρα, χώρα εννοούνε τον Πραστό. Ήτανε το μεγάλο, ήτανε η πρωτεύουσα της. Σαν λοιπόν. ποτέ. Παλεποτε... Από το γυαλέ. <laughs> από το γυαλέ. <laughs> λοιπόν. Η Δήμητρα. Εσού η Δήμητρα. Αν Δήμητρα. Δεν το πιστεύω. Ορίστε, τι κάνει η... Λίστο. Άστο καλό. Mm -hmm. Τώρα ήταν ανάγκια να μας θυμηθούνε. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη Δήμητρα να με συγχωρέρε. Ε, εζουένι, θα... Εζουένια Δήμητρα. δήμητρα. Εζουένια ναι. Δήμητρα. Από... Από τα Ναγελίδη. Από τα Ναγελίδη. Πολύ ωραία, ωραία. Και έχουμε Ή τα μαρούρα. Όταν μου λένε με συγχωρείς τι απαντάω. Ε... Κάνα εσύ καλά να είσαι συχορετά, συχορεμένη. Ναι. Ο ο δεν... δεν πειράζει. ο ε... Κάνα εσύ, Δεν πειράζει. Ε, μαρουά. Μαρία, δεν είναι η κυρία εκεί. Εμγό ε, Είμαι εγώ. ένι μαρουά. Άμαρουά, άμαρουά. Τι από τον Αθηναίο; Τι από τον Αθηναίο; Σε yep από τα ναύλι. Ωραία. Χρησούλα. Η ας άσκούλα, σε από σπάκι. Σε έννοια από τα σπάκι. Από τα σπάκι. Σπάρκι. Ναι, Άλλοι το λένε Σπάρτα, άλλοι το λένε Σπάκι. Έχω ακούσει και του δύο τύπου. Εντάξει ο Γιώργο. Ο Γιώργο. Ο Γιώργη. Α, δεν σας άκουσα. Πώς λέει το Γιώργος? Ο Γιόρζι. Ο Γιώργη. Α, εζουένι ο Γιόρζι, τσένι από το άστρο. Τσένι από το άστρος, μάλιστα. Εζουένι Αλένι. Εζουένι Αλένι. Ε, πες τα ζατσχένα σου, Ελένι. Ναι, Ελένι, εσένα περιμένουμε να... Α, για μένα. Ναι, ναι, ναι, για σένα το λέω. Τσένι από... Εζου ένι Αθήνα και μετά λέμε. Θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι η Ελένη και είμαι από την Αθήνα. Ναι. Ωραία. Εζου ένι Αλένη τσένι από ταν Αϊθήνα. Τσένι από ταν Αϊθήνα. Από τάν Αιθίνα. Τάν τα... στο... Αιθίνα. ΑΙΘΗΝΑ Ναι. Mm -hmm. Μαρούα. Ε, μαρούα και είναι η Μαρούα μαρούα; Πενία από το Γιαλέ. Α, μάλιστα, ωραία. Έσυ από... δικανά μου. Από που είναι; ε, Συγγνώμη, από που είσαι; Από τον Άγιο Αντρέα από, από το Γιαλέ. Από το Γιαλέ. Από το Γιαλέ. Από τον Άγιο Αντρέα από... Δεν το ξέρω και ο άγγες ο Ανδρέας Ναι, ναι, ναι. Και η Σάντι. Είναι η Σάντι. Κυριακούλα είναι το όνομα μου στα χαρτιά του Κυριακή. Κυριακούλα. Ένι από την πόλητσα. από τα Δροπολιτσά. Ένι από τα Ναι. Δροπολιτσά. Δρο, Δροπολιτσά. δρο, δρο, Δροπολιτσά. Από Έχουμε τα διασπορά! Τώρα. Ναι. Έχουμε... Τροπολιτσά. Ορίστε. Ε, Τσέμι από τα τροπολιτσά. Από τα, από τα, από τα ντροπολιτσά. Από τα. Από τά. Τά, τα. Το τά, το άδικο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και το Κυριακή πώ λέγεται. Mm, η, το, η Κυριακή, σαν η μέρα που από εκεί είναι το όνομά σου, λέγεται Τσουρακά. Τώρα <χει> στο, <χει> στο, <χει> αρσε, <χει> στο Αρσενικό, έχω ακούσει το όνομα Τσουράκο. <χει> στο Αρσενικό, έχω ακούσει το όνομα Τσουράκο ε, σε άντρα. Ε, Κυριακή σε όνομα σε γυναίκα, δεν το έχω ακούσει. Τσουρακά δεν, δεν το έχω ακούσει, δεν πραγματικά δεν το έχω ακούσει. Ίσως και να yeah. είναι ένα όνομα που δεν, το, δεν, έχει, δεν παίζει στην περιοχή. Okay. Εδώ yeah. είχαν πολλές yeah. Μαρίες, yeah. Θωμαΐ, το Θωμαΐ πολύ έτσι, συχνό όνομα και τα κλασικά, Ευγενιά, Σταματού, Μεταξία. Αυτά τα ονόματα yeah. ειδικά, το Μεταξία, το Σταματού και το, το Ευγενία παίζανε πάρα πολύ εδώ στην περιοχή. Ιωάννα, πώς λέγεται. Η άνα δεν, δεν, δεν αλλάζει. Κανένα, δεν ναι, ναι, μερικά δεν αλλάζουν καθόλου. Μέχρι μερικά με δεν όλο. αλλάζουν καθόλου, ναι. Τα περισσότερα πλέον δεν αλλάζουν. Είμαστε ε... μια πολύ μεγάλη παρέα η οποία είχατε από τον Ναύλιο, στην Κρυποντσά, στο Λεωνίθιο <coughs> και, ό, και όλη η Κούβα. <coughs> ναι. Και από... <coughs> <coughs>